Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ράδιο Άρτα στους 101,5. <Το> Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου με την εκπομπή «Στον τοίχο» Κάμια ωρίτσα θα είμαστε όπω κάθε μέρα παρέα, κυρίε μου και κύριοι, 2-681-4.060 4060 Για να κάνετε κάποια παρατήρηση, <Το> μα πείτε κανένα ωραίο, <Το> εδώ είμαστε. Κυρίες μου και κύριοι Εδώ είμαστε λοιπόν και ανθρώπινα δεν μπορούμε να να... να τα καταπιούμε όλα ρε παιδί μου ε, Σε πιάνει μια θλίψη Μεταξύ μας δηλαδή να σα εξομολογηθώ. Τρεις Με πιάσαν αυτόματα το τελευταίο 24 ώρο Είναι σαν τα ζάπια του Του Σαμαρά Ζάπιο 1, 2, 3 Εγώ έχω τώρα Καμιά δεκαριά ώρες 15 Θλίψη 1, 2, 3 Θλίψη 1 λοιπόν Υπάρχει ένα πανό στο γεφύρι της Άρτας <Και> Πολύτε ο Άραχθος Αντισταθείτε <Και> Αντισταθείτε Πολύτε ο Άραχθος Ποιος σε καλεί να αντισταθείς Απέναντι σε ποιον Να αντισταθείς Τίποτε <Και> Κάποιος αποφάσισε να καλέσει Ποιον να αντισταθεί Και κρέμασε ένα πανό στο γεφύρι της Άρτας <Και> Θλίψη νούμερο 2 Ο συνδικαλιστής του δημοσίου Καλεί το λαό να αντισταθεί Γιατί πουλάνε τα πουρνάρια Τα φράγματά μας δηλαδή εδώ και θα, και θα του πάρουν το νερό Τώρα το πήρε χαμπάρι κι αυτός Όταν το κόμμα του ψήφιζε ναι σε όλα Δεν το είχε πάρει χαμπάρι Και είναι τραγικό βέβαια Διότι καλεί να αντισταθεί ποιο Ο εξαθλιωμένος Που του κόψαν ήδη το νερό Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι συνάνθρωποι μας Και το έχουν κόψει ήδη το ρεύμα Θλίψη <ΣΣΣΣ> 3 δελτίο τύπου του υποψηφίου δημάρχου Αρτέων Παύλου Στασνού <μή> Εγώ λέει και ο συνδυασμό μου, μου να σα το πω χοντρικά δηλαδή είμαστε αντίθετοι στην πώληση του φράγματος πουρναρίου <μή> Όπως το λέ τραγουδιστή μου Μπυριάκα Μπυριάκα <μή> Ο πρώτος που είπε ναι σε όλα στα οποία Περικλείονταν, αφήνουμε το συνδικάλα τώρα που βγήκε και καλή εσένα να αντισταθείς Που σου κόψαν το νερό και το ρεύμα Ο πρώτος που είπε ναι σε όλα Είναι ο Παύλος Τασγνός Σας το λέμε εδώ με την πυροαλιά μας Λί. Τώρα λοιπόν αυτός και ο συνδυασμό του λέει όχι Τι να σου πω εγώ ρε μεγάλη από τότε το, το, το, το μικρόφωνο Λίγε. Τι ακριβώς θέλει να σου πω Μην ανησυχείτε όμως ελληνάρες μου. Παρακαλώ. <στονίτσι> <στονίτσι> Κάνεις λάθος, κερδιά <μηάζει. στονίτσι> <στονίτσι> ε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Οι... Τούτοι οι τύποι, αγαπητέ μου, δεν αισθάνονται ντροπή. Οπότε... Όχι που μου λες εσύ τώρα Ότι δεν την ξεπλένει ο Άραχθος Και ο Αλιάκμονας Δεν αισθάνονται Δεν καταλαβαίνουν Τι θα πει πια Ο Παυλουστασνός Το κόμμα του Ο Συνδικάλας που βγαίνει και φωνάζει Αυτοί όλοι είπαν πρώτοι Ναι σε όλα Πρώτοι μιλάμε Πρώτοι βροντοφωνάξαν Ναι σε όλα Και τώρα μεγάλε Έρχονται να λένε όχι σε όλα Βέβαια θα σου πω ένα μυστικούλι Το οποίο και αυτό θα το πετάξεις Στον κάλαθο τον Αχρήστο. Για μερικούς μήνες Θα σε πάνε λίγο πιο πίσω Ξέρεις για να δείξουν και οι αγώνες Ποιοι αγώνες τέλος πάντων Είναι εκλογές μπροστά καταλαβαίνεις τώρα Είναι εκλογές καταλαβαίνεις Το μεγάλο πανηγύρι Εμείς θα επαναλάβουμε έρχεται Δεν ήρθε ακόμη Είναι μέσα, αλλά ακόμη δεν φαίνεται έχει περάσει την πόρτα αλλά ακόμη δεν φαίνεται γι' αυτό ακριβώς το λόγο λοιπόν <Και> τώρα που ξυπνήσατε ότι πολήθηκε το νερό και ο άραχθος και τα πουρνάρια και τα βάτα και οι μπότσκες, είναι πολύ αργά εκείνο όμως το οποίο θλίβει, κάνει θλιβερή την κατάσταση ακόμη περισσότερο είναι ότι εξακολουθείτε να βαράτε το ίδιο νταούλι Ακριβώς το ίδιο νταούλι που βαραγατε 30 30-40 χρόνια τώρα. Για αυτό ακριβώ τον λόγο, για αυτό τον λόγο δεν υπάρχει γλιτομό για αυτή τη χώρα. Λέω εγώ χώρα, ποια χώρα, ορίστε. Τούπου, του, του, καζάν, τη σύρκο, Ναι, ναι. Έτσι, ρε, φίλε, το λέω. Έτσι, καλή σου μέρα. Βαράν τον ταούλη και εμεί χορεύουμε τον ίδιο χορό. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Στη φίλη ακροάτρια που πήρε χτες είναι το Καλασνίκοφ και έχει το μυστικό. Σε παρακαλώ πολύ, πάρε με να μου το πει. Είπε ότι άμα σου παίξω τον Καλασνίκοφ, Μα... ψέχασα χθε μόρα και εγώ άνθρωπο, Μα... Λοιπόν, ρίξε μου τώρα το. Εχ... Α, τη λύση μου είπε ότι. ρίξτη μου λοιπόν τη λύση. Μα... Αυτέ είναι θλίψεις μεγάλε. Αυτή η τύπη τώρα, η ομάδα του Παυλουστασνού και των άλλων. Αύριο θα είναι εδώ και πάλι οι κυβερνήτε. Οι οποίοι θα κάνουν αντίσταση. Λοιπόν, κατάλαβε. Κάνουν αντίσταση τώρα. Βέβαια, άμα ελληνά να μην ανησυχεί. Θα στείλει και η βουλευτής μας η Όλγα Διαμαρτυρία έγγραφη Έγγραφη, θα στείλουν έγγραφα πράγματα Οι άνθρωποι ο Κοκοβιός, πως το λένε τον άλλο μωρέ Που μας είπε ότι είμαστε καλύτερα από το 50 Έχουμε κι άλλο βουλευτή εδώ Τον ξεχνάω Κοκο, <σοκο> <σοκο> πως <πώς> τον λένε Κοκο, <σοκο> <σοκο> κατάλαβες τώρα έτσι <σοκο> Αυτή είναι η κατάσταση Αυτή είναι η κατάσταση Το ίδιο Νταούλη αδερφέ, έχει και το θέμα ότι αν τα αν χορεύουμε στο ίδιο νταούλι όλα αυτά γιατί τώρα γιατί μας βόλειψαν το πηδί γιατί έχουμε τα 1500 εγώ και 1300 τραγωσια η γνέκα όμως μεγάλε όπως σα, σας είπε και ο Συνδικάλας σας το πέταξε ο Συνδικάλας <Συλίου> παρακαλώ Πάντα τα φωτοβολταϊκά τώρα Πάντα τα φωτοβολταϊκά Αμπράβο, τα θα δλεύουν ήλιους για μας Πάει έλα Πάει αυτό που λες φίλε μου Και έχω τα φωτοβολταϊκά Εγώ στον κήπο της Πάει τα φωτοβολταϊκά Είναι στη μικρή ΔΕΗ Λοιπόν όπως καταλαβαίνεις το να ακούς τον άλλο να σου λέει δεν το κάνουμε εμείς για το για μας Για σένα να μη σου πάρουν το νερό Κατάλαβες χαζούλη Τώρα κατάλαβε ο συνδικαλιστής που το κόμμα του έλεγε ναι σε όλα Λοιπόν ότι σου παίρνουν εσένα το νερό βρεκοτούτσικο Σου πουλάνε τον άραχτο βρεκοτούτσικο Τώρα το κατάλαβαν μεγάλε Τώρα το κατάλαβαν Και που είσαι ακόμη Ακόμη δεν έχουν καταλάβει τίποτε Με την τουμπεκή το που κάνουνε που κάνει η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση και όλα τα αντιμυρ... αντιμονιμονιακά κόμματα αυτά περίμενε να δεις τι σουχουν για μετά περίμενε σου λέω περίμενε σου λέω Κυρία μου και κυρία μου δεν παρηγυρίζουμε διότι δικαιωθήκαμε ούτε θα προφήτες όπως σας έχουμε μάτα να αλλά εφόσον εσένα δεν σου μυρίζει αυτή η σάπια κατάσταση τι να κάνουμε εμείς που μας μυρίζει Τι να κάνουμε Να βουλώσουμε τη μύτη μας τώρα Εδώ και 10 και 20 και 30 χρόνια Δεν γίνε Δεν γινόταν όπως δεν γίνεται και τώρα Τώρα εσένα μπορεί Εσύ μπορεί να νιώθεις αθάνατος Με τα γιλιοπινταγώσια Και τα πιντάμινα Αλλά μεγάλε σου έρχεται Και σου έρχεται άγρια Σου έρχεται πολύ άγρια Διότι θα του είδε του ανήθικους Βγήκε ο Μητσοτάκουλα να καταργήσει κάτι ιδρύματα για την ελευθερία που έχουν στο μισολόγιο τον Κολοκοτρόνη. Ιδρύματα ελευθερία λέει Κολοκοτρόνη. Και βγήκαν όλοι και θυμηθήκαν τον Κολοκοτρόνη. Πρόσεξε. Κοίτα να δει τώρα ποια είναι η διαφορά. Και λέ, επειδή έχουν πελατειακές σχέσει εκεί με του διορισμένου, δεν είπε κανένα στο Μητσοτάκουλα. Ρεπουλάκι μου, εδώ έχουμε ιδρύματα Καραμανλέο, ε, Αντρέα Παπαντρέου. Ιδρύμα με μέχρι και Ιδρύμα Σιμί, έχουμε τα οποία αρμέγουν, αρμέγουν ακόμα αυτή τη χώρα χοντρά. Δεν του μίλησε κανένα για αυτά τα ιδρύματα. Απαπαπαπαπα δεν έχει ψήφους εκεί. Αυτά που λες τα γελία πράγματα, κυρία μου και κυρία μου, αυτά τα γελία πράγματα και να συνεχίσουμε λίγο με την γελία κατάσταση που μας δέρνει ε, με τη θλίψη. Γι' αυτό δεν μπορούμε πια να γελάσουμε χοντρά χοντρά μαζί σας όπως γελάγαμε παλιότερα λοιπόν διότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία μας πονάνε μας πονάνε με τα 600 ευρώ που έχω πάνω μου να πληρώσεις το τεβε το ενίκιο το πλήρωσα χθε. κόρη μου συγνώμη, δεν άντεχα άλλο την ταλαιπωρία για ένα πιάτο φαίμε με αίμα ήταν το σημείωμα που άφησε η 50χρονη και φούντυξε στα παλιά τα τείχη του Ηρακλείου κάτω στην Κρήτη. <Συμίλυνα> <Συμίλυνα> κατάλαβες ε, ε, συνδικάλα εσύ τι να καταλάβεις τώρα. Εσύ τώρα κατάλαβες το που που το το νερό. Τώρα κατάλαβες το που άραχτος και το φράγμα. Αυτά μας πληγώνουν. Αν δεν τα αυτά θα ρίχναμε πολύ γέλιο. Όπως επίσης όπως επίσης, αντί να ρίχναμε πολύ γέλιο θα... και μπορούσαμε, θα ρίχναμε πολλές μπάτσες στον πολιτικό προϊστάμενο της υγείας. χρόνια καρδιοπαθείς, δυο μήνες προσπαθούσε να βρει νοσοκομείο να τη δεχτεί για χειρουργείο, αλλά ήταν ανασφάλιστη η ιταλέπορη και δεν τη δεχόταν κανείς. Είχε διαγνωστεί ανέβρισμα και το χειρουργείο κρίθηκε επίγον, αλλά όταν τελικά βρέθηκε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, μετά από δύο μήνες ήταν αργά. Πέθανε. Κατάλαβες, μεγάλε. Τώρα σου, αυτά στα παπάρια σου, τι σε νοιάζουν εσένα αυτά. Έτσι, καλά υποφύλω. Αλλά πάνε και τα φωτοβολταϊκά τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι που μας πληγώνουν, Μας πονάνε, Μας πεθαίνουν κάθε μέρα. Και όχι ο Βλάξ, ο οποίος βγαίνει ακόμη και σήμερα να μας πείσει ότι του Μπασόκ και ουσίλικαλισμός. Θα σε σώσει σαν πλάν του νηρό ρε ε, Του νάραχτου Τώρα του πήρε χαμπάρ Πλάν του νηρό και του νάραχτου μουσική Αυτές οι γελιότητες Κυρία μου και κυρία μου μουσική. Δεν συμβαίνουν μόνο εδώ βέβαια μουσική Συμβαίνουν καθάπασαν την επικράτεια Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν υπάρχει γλιτωμός από πουθενά. Παρακαλώ. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Αυτοί έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο αδερφέ μου. Που δεν ότι είναι η πατρίδα τώρα Μπορεί για σένα να είναι πρόβλημα ο Αμβρακικός Γι' αυτό δεν, είναι, δεν ήταν ποτέ πρόβλημα ο Αμβρακικός Δεν ήταν ποτέ πρόβλημα ο Αμβρακικός Γι' αυτό το πρόβλημα ήτανε Και θα βάλεις τσέπ Να πάρει και το καινούργιο του Σιουβ Να τώρα θα περάσει Τι ώρα είναι Δέκα και τέταρτο Το άλλαξε το Πέρνα για τέτοια ώρα περίπου Θα περάσει κατά τις 11 παρά Θα πάει για καφέ με του Σιουβ <ΣΣΣ> Λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση, μεγάλε. Θέλεις δεν θέλεις αυτή είναι η κατάσταση Και η κατάσταση όχι δεν έχει ε, Φως στον άκρη του τούνελ Το φως το έχουν εκό, Δεν έχει ρεύμα πια Πάει και το φως στην άκρη του τούνελ Αυτή εν μεταξύ είναι στα πράγματα Ακόμη σε όλους τους τομείς Στον συνδικαλισμό Σου λέγαμε προχθές τι έλεγε η Αδεδή Με τη Γεσέε εκεί Να προσλάβουν 500.000 τα λέγαμε Οι ίδιοι ακριβώς τύποι Οι οποίοι σέρνονται Και σε, σέρνονταν και σέρνονται Πίσω από τους σωτήρες του Νέσαι όλα βγαίνουν αυτή τη στιγμή να σου πούνε ότι πολλούνται τα φράγματα στον Άραχθο, ότι πολλούνται τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας, ξέρω εγώ και στην Πτωλεμαίδα, που καλημέρα Νε Κώστα στην Κουζάνη, τι κάνετε εσείς οι Κουζανίτες, καλά είσαστε, έρχεται η Ραχίλ, θα σας σώσει και εσάς. Λοιπόν... <Το <Το τώρα το πήραν χαμπάρι. Δηλαδή ένα-ένα ένα τα παίρνουν χαμπάρι. Τώρα πήρε χαμπάρι ο Τσίριζα ότι... Ε, πολλούνται τα προσφυγικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρα και Τσιρίζη, τώρα το πήρε χαμπάρι. Κατάλαβε, <Τι> θα μου πει τι να κάνουν. Πολλά μπορούσαν να κάνουν όταν αυτά ψηφιζόταν και περνάγανε αντί να κάνουν την Τουμπεκή ψηλοκομένη. Είχαν και τη διαπραγματευτική ικανότητα, έχουν τα μέσα στα χέρια του για να σε ενημερώσουν και πάνω απ' όλα έχουν του οπαδού, του φενταγίν, του Ταλιμπάν να του πάρουν στην τελική ανάλυση να πάνε να τα κάνουν λαμπόγιαλο. Αλλά δεν του ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέρουν άλλα Μίμουστε να χωριέσαι ρε μεγάλε Τώρα σου λέω μίμουστε να χωριέσαι Διότι Θα το πω ΣΥΡΙΖΑ Παρτιζή, Μπασκανή Αλέξης Τσίπρας 14 Μαρτ Κουμάγκουνού Σε χρημιζέ γελιγιόρ Δεν είπες δεν κατάλαβες α το κάνω μετάφραση Στις 14 Μαρτίου Ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, θα μιλήσει στην πόλη μας. Ανεβαίνει απάνω να πούμε ε, στην ε, Γκομοτινή και κυκλοφόρησε αφίσα... <Κι> και κυκλοφόρησε αφήσα, Αλέξη Σιριζά Παρτισί Μπασκανή, Αλέξη Τσίπρας 14 Σμαρτ Γκουνά σε χρημιζέ Γκέλι Σε βιορουμ. Βέλα όπως το λες Και ενώ εμείς πεθαίνουμε μεγάλε Αφήνοντας σημειώματα σαν αυτό το οποίο άφησε η κυρία εκεί στο γυναίκα στο Ηράκλειο Και άλλα τέλος πάντων Έχουμε πανευρωπαϊκά debate ο τουβλήνος μας, ο Αλέξης μας, θα, μετά το τουβλίνο, θα μιλήσει σε debate και θα συμμετέχουν τρία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μεγάλα. <Και> θα πάει σε debate με τους αντιπάλους του, το Μάρτιν Σούλτς και το Ιούγκερ για την προδεδρία της κονομισιόν. Μεγάλε άκουσες τίποτε να σου, να, να, να σου πει κανένας πολιτικάντη για την ιστορία της Pro-World που σου αναφέραμε χθες και γίνεται σήμερα με την Πανοκρουσίες η παρουσίαση από τον Μπουτάρι στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν ξεσκατιστές τα Ελληνόπουλα Άκουσες τίποτε Άκουσες τίποτε Δηλαδή κοίταξε να σου πω κάτι αν με ακούνε και κάποιοι οι οποίοι έχουν μια μεγαλύτερη ηλικία Κοίταξε να δεις που, που οδήγησαν τα Ελληνόπουλα σήμερα αυτά που έχουν απομείνει τέλο πάντων στην Ελλάδα οι παλιότερες γενιές παλιότερες γενιές τους είχαν επιτρέψει με στη φτώχεια που είχαν ή δεν είχαν τέλο πάντων με ένα αξιοπρεπές μεροκάματο του πατέρα λοιπόν να ονειρεύονται να γένουν γιατροί να γένουν αεροπόροι να γένουν καθηγητές να γένουν ξέρω εγώ κάτι να γένουν κάτι στη ζωή τους φτάσαν σε σημείο λοιπόν σήμερα στα Ελληνόπουλα να τα κάνουν να ονειρεύονται να γίνουν ξεσκατιστές Γκαρσόνια και Μπάρμαν αυτοί και τε, σας παρουσιάσαμε και την έρευνα προχθές αυτοί οι τύποι λοιπόν που έρχονται εδώ τώρα και κόπτονται για τα φράγματα που κόπτονται για να σε σώσουν είναι οι ίδιοι τύποι ακριβώς είναι ακριβώς οι ίδιοι τύποι κατάλαβες κάναν το παιδί σου να ονειρεύεται να ξεσκατίζει το Γερμανό που θα αγοράσει το χωριό Τάδε. Εντάλαβες που όπως γράψαμε και στο Αρθράκι, τυχαία θα έχει και λίμνες, θα έχει και ποτάμια, θα έχει και πλουτοπαραγωγικές πηγές και, αρχο... και αρχαιολογικούς χώρους. <cream stuffed> Πώς είπες? <issip> Ε, κοίταξε, επειδή αυτά, όπως πολύ σωστά παρατηρείς, είναι σε συνεργασία με δήμου, όταν θα του πάρουν το χωριό που θα είναι στην περιοχή του και τις πλουτοποραγωγικές πηγές, θα το πάρει χαμπάρι ο Δήμαρχος, αφού σε όλα και θα βγάλει πανώ. Απάνω απ' όλα θα στείλει και επιστολή διαμαρτυρίας. Ναι, σου λέω, θα στείλει και... Άσε τώρα θα τους πάρει παραμάζομα λέξεις στα debate. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, μη μου λες τέτοιες. Ο, ο, ο Βενιζέλος ο, Μας είπε ότι το, το, το πλεόνασμα που θέλει να δώσει ο Σαμαράς Δεν το δώσουμε μόνο σε κοινωνικούς ο, Σκοπούς Αλλά και σε αναπτυξιακούς <Κι> <Κι> Μέσα στη σκληρή διαπραγμάτευση Την οποία συνεχίζουν να κάνουν με την Τρόικα Σου λέω τράβατος καμιά πετσέτα Θα κρυώσουν Είδες τι είχαμε με τον Αντώνη Που είχε σκληρέ διαπραγματεύσει. Έλα σε παρακαλώ Φίξαμε και στι δημοσκοπήσει. Ψήριζα. Νέα δημοκρατία. Τρίτο το ποτάμι. Έλαρε το ποτάμι. <μπι système> Οι Ανέλ του πέταξαν απόξω στην προκειμένη. <δις> προς τον παρόν του Ανέλ δεν τους χρειάζονται. <κου> και του Δημάρτιν. Ωραία, μπαρμπαφότο. Τι έγινε, μπαρμπαφότο. Αλλά το Πασόκ το βάζουν μέσα σταθερά με 3,5%. Αυτά τα ωραία και το 88% των Ελλήνων λέει που είναι δυσαρεστημένο από την κυβέρνηση ε, αντίθετα προτιμάει μια κυβέρνηση ε, Νέας Δημοκρατίας και μ, Πασόκ αντί μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για τρέλα τώρα σου λέω μιλάμε για, μιλάμε για βάρεμα στον εγκέφαλο κανονικό τώρα σου κανονικό κανονικότατο βάρεμα στον εγκέφαλο αλλά ελινάρα μου μην ανησυχεί. γιατί η σύμμαχό σου η Ευρώπη που κόπτεται, που κόπτεται και πονάει για σένα τα έχει όλα έτοιμα και ψηφισμένα κατάλαβες αυτά τα οποία δηλαδή ε, πια έχουν έτοιμα αυτά τα οποία περιμένουν, ε, μας περιμένουν όλους εδώ στην λεγόμενη ακόμα, αποκαλούμενη μάλλον ακόμη η Ελλάδα μετά το, την αποχώρηση της Τρόικα η Τρόικα λοιπόν δεν χρειάζεται να αντακατασταθεί από έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας και επειδή τα μνημόνια λίγουν τον Απρίλιο τώρα, λοιπόν, τα νέα συμβόλαια με την Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη την αδερφοποιητή σου ρε παιδί μου Ευρώπη θα λέγονται προγράμματα που θα υπάγονται πλήρως στο κοινωνικό σύστημα και θα είναι συμβατά με το κοινωνικό δίκαιο το κοινωνικό κατεκτημένο και τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ μέχρι το 2020. Σχέδιο λοιπόν αυτό εγκρίθηκε με πλειοψηφία χθες στο Ευρωκοινοβούλιο Πώς είπες Για σου αγωνιστή Γεια αγωνιστή, ορίστε ναι, ναι δεν είναι δούνου του τώρα Διεθνές Νομεσματικό Ταμείο Είναι ενου του Ευρωπαϊκό Νομεσματικό Ταμείο Μεγάλε Όπως καταλαβαίνεις Αυτή μια χαρά την με το ποτάμι Εσένα βέβαια σε πήρε το ποτάμι, σε πήρε ο ποταμό Αλλά μη σκιάζει ουρέ Είναι ο χινδεγαλιστής εδώ Πρέπει να καταλάβεις λέω ότι σου πουλάνε το νερό Τώρα πρέπει να το καταλάβεις ε, Γελιότητα συνέχεια Τι να κάνει ο Μπουμπούκος με το πουλάκι του παίζει Το Twitter εννοώ μη με παρεξηγήσετε Διότι κυρία μου και κυρία μου Φωτογραφίζει Νορβηγικά ρομποτάκια Και τα ανεβάζει στο Twitter του Είναι ο άνθρωπος του Όσλο Με Φύγε να δει Να πούμε να του πάει τα φώτα του και... Αυτά τα ωραία συμβαίνουν Πόσα αμού πήρε η Δαμανάκη από τη μη κυβερνητική οργάνωση 260.000 ευρώ Τη hey. δική της hey. Έλα μωρέ hey. μω, Δεν είναι 260.000 ευρώ τώρα για την κοπέλα να. Παρακαλώ Amiki punabiti Yani Yani di de se tapel storia τι θέλεις? Θέλει ακριβώ μπουλουκουμέ. Σήμερα, κυρία μου και κυρία μου, πήγα το προηγούμενο. Το έβαλα γιατί είναι τρελιάρη. Είναι η Παγκόσμια ημέρα μπουλουκουμέ. Και εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ε, τη Μπριζόλα, τη κανονική Μπριζόλα, και του Μπουλουκουμέ. Ξέρει τι είναι ο Δεν άκουσες τι έλεγε η κοπέλα. Ξεσκίστε με. Θέλω κι άλλο Μπουλουκουμέ. Λοιπόν, αυτά είναι η παγκόσμια ημέρα του Μπουλουκουμέ. Έχουμε και τέτοια ημέρα. Παρακαλώ πολύ δηλαδή. Αλλά γράφει. Θέλω Λοιπόν, Μπουλουκουμέ, λοιπόν. Είναι η παγκόσμια ημέρα τη Μπριζόλα και του Μπουλουκουμέ. Κατάλαβες Τι μου λε τώρα ρε. Αν δεν γιορτάζετε αυτά τα πράγματα Τι θα γιορτάζετε Τι ρε Ελληνάρα θα γιορτάζετε Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Αυτά που λες Με τον μπουμπούκο λοιπόν στα... Στην Ορδινία Και τι έχουμε καινούριο Άλλα χρεολισία, βάλτε χρεολισία ρε παιδί μου από το 2013 λέει μέχρι το 230 η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει για το χρέος 162 δις σε τόκους πα, πα, πα. Και 138 δις σε χρεολύσια πα, πα, πα. Αυτά άμα τα προσθέσεις είναι παραπάνω από το μισό χρέος το οποίο λένε ότι έχουμε Είναι κατάλαβες 700 τόσα, δεν βάζετε αυτά, είναι παραπάνω από το μισό χρέος πα πα πα πα Μιλάμε μεγάλε Μη στεναχωριέσαι, κατάλαβαν ότι πουλιέται ο Άραχτος Έλα παρακαλώ ναι. Παρακαλώ Παρακαλώ Αδελφέ, δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είναι, ναι, δεν, δεν είναι ούτε στα, στα πιστεύω μου, ούτε στην ηθική μου να το κάνω αυτό. Το Μπορούμε να... Να, σε καλά. να σε καλά! Να σε καλά! Καλημέρα! Να σε καλά! Να σε καλά. Καλή σου μέρα, Καλό καλημέρα στον φίλο από τη Θεσσαλονίκη! Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα που λε. Το θέμα είναι το τι θα κάνει ο καθένα. Είναι στο μυαλό του. Δηλαδή, αν υπάρχουν αγαπημένοι μου φίλε ακόμη άνθρωποι, α πούμε εκεί στη Θεσσαλονίκη, έτσι, που πιστεύουν ότι σήμερα ο δήμαρχο του, ο οποίο από ό,τι μαθαίνω, ε, προηγείται και εις τα σφυγμομετρήσεις τους παρουσιάζει την Pro Work λύση για την νεολαία τι να σου πω αδερφέ μου, ορίστε δεν το κατάλαβα. άμα δεν είναι μυαλό να καταλάβω όλα Να σε καλά, καλημέρα Η φίλια Ακροάτρια ήτανε που μου είπε τη λύση στην είπα αλλά εσύ δεν την κατάλαβες Είναι το καλά, Λοιπόν, ναι, είναι μια λύση και αυτή Όχι, μάλλον είναι η απόλυτη λύση Απευθύνομαι λοιπόν στο φίλο Στη Θεσσαλονίκη Παρακαλώ Μη μας λες τώρα να πούμε σφαίρες σαν και το καλάσικο βγάζουν παντού Δεν βγάζει μόνο η Ρωσία Είσαι λάθος ενημερωμένος Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι Λέω στο φίλο στη Θεσσαλονίκη Εφόσον υπάρχουν ακόμα, πάρε τη Θεσσαλονίκη τώρα, αγίστε, λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε σήμερα να παλαμακήσουν το δήμαρχό τους που προηγείται στις δημοσκοπήσεις και, και τους παρουσιάζει το Work αυτό που σας είπα, σας ανέλησα χθες, ότι είναι, ε, ακουμπώντας την ελπίδα για μεροκάματο, ξεσκίζει τους νέους της Ελλάδας, πέρα από αυτό έτσι, το τι έχει από πίσω τα είπαμε, χωριά ολόκληρα. Πηγέ, παραπλουτοπαραγωγικές πηγές Αρχαία κτλ Μόνο, τι να πεις αδερφέ μου Πρέπει κάποια στιγμή Ο καθένας να μην ε, ε, Ακουμπάει Στον οποιοδήποτε σωτήρα Και να βάλει λίγο και το μυαλό του να δουλέψει, δηλαδή θέλει πολύ μυαλό Παρακαλώ Σ' άρεσε παιδί μου Σ' άρεσε ο μπουλοκουμές Έτσι Να σε καλά Να σε καλά Δεν σε πιάνω Αλλά εντάξει δεν λέγονται ξέρεις Δεν μπορείς να τα πεις και όλα από το μικρόφωνο Λες μέχρι ενός Λέω λοιπόν εφόσον Περιμένεις Απλά σου λέω και για μας εδώ Εντάξει εκεί στη Θεσσαλονίκη Συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν Εμάς εδώ τώρα υπάρχουν άνθρωποι που βγήκε τώρα ο συνδικάλας, ο ναι σε όλα σου λέω Το κόμμα του είναι ναι σε όλα Λοιπόν, να μου πει εμένα, εμένα, εσένα, του δίπλα, εδώ του, του, του συν, της συντοπίτη του Να του πει, βγες όξο λέει, σήκω από τον καναπέ του, λέγε χτες, Και γιατί σου πουλάνε τον άραχτο Καταλαβαίνεις τώρα Ε, εάν, ή ο δήμαρχος εδώ, ο υποψήφιο, ο Παυλούς όπω Όπως σου έλεγα, ο πρώτο που είπε ναι σε όλα, ήταν στη βουλή τότε Λοιπόν ε, εφόσον υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που πιστεύουν ότι αυτοί θα τους σώσουν τι να σου πω, χρειάζεται άλλη επέμβαση μεγάλα. Ορίστε. Σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό, σωστό, σωστό. Τον ποτάμι, ναι, τον ποτάμι ήταν θολό. Θολό και ανταριασμένο. Τι με νοιάζει και εμένα για αν είναι πουλημένο. Αλλά λε ρε μεγάλη, το απόλυτο δίκιο Αλλά <laughs> ποιος ακούει, ορίστε Ναι, ευχαριστώ Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ φίλε. Λοιπόν, και μετά που λες τώρα Λοιπόν, θα έρθεις να... να κάθεσαι να... Λέω λοιπόν στους φίλους τους... Ε... Ε... Στους φίλους τους Ακούστε με σας παρακαλώ πολύ Σας έλεγα χθε για την Pro-World Pro Ε λοιπόν το πρώτο χωριό Ακούστε το τώρα Να δούμε πότε θα το πάρει χαμπάριο ΣΥΡΙΖΑ τώρα Που είναι αντιπολίτευση Η αντιμουνιμουνιακή Το πρώτο χωριό δόθηκε Κοντά στο νηφαίο. Το χωριό του Μπουτάρι Λοιπόν είναι ένα δεύτερο νηφαίο, Λοιπόν φιλόδοξα σχέδια Λοιπόν το δώσανε το έδωσαν το πρώτο το καταλαβαίνεις Το έδωσαν Με θαύριο, λοιπόν που δεν θα μπορείς εκεί Γιατί θα είναι οι της δημοκρατίας Που θα σε σαπίζουν στο ξύλο Αν έχεις κανένα κτήμα εκεί κοντά Πού να πλησιάσεις λοιπόν, Θα βγάλει πανό η αντιπολίτευση Θα στείλουν γράμμα οι βουλευτέ. Θα βγουν οι συνδικαλιστές Τώρα αυτά τώρα, τώρα Σήμερα συμβαίνουν ωραία φίλε Ελληνα πόσα σ' πω σήμερα συμβαίνουν και συμβαίνουν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Του καταλαβαίνετε πού είναι εκεί να πούμε 5.000 μπαουχτσίδες Μπορεί. να τους πλακώσουνε. Παρακαλώ. Τι να σου πω ρε, φίλε, να μου, Πού είναι, δηλαδή τι, τι θα περιμένετε το συνδικάτα. Αλλά που τώρα αυτά τα συμφωνεί όλα και τα κάνει να σας ξυπνήσει μεθαύριο λοιπόν, τι ακριβώς τι ακριβώς περιμένετε λοιπόν, τι ακριβώς αυτά που λέμε συμβαίνουν αυτή την στιγμή αυτή τη στιγμή που μιλάμε και και τα, ως πρότυπο ήπιας οικιστικής για ολόκληρη τη χώρα τα σχεδιάζει ο φίλος μας ο Μπουτάρης με την Brog Work και χάλεβε τώρα εσύ Τι είναι πίσω απ' την Pro Work? Απλά θα σου πω ότι η Pro Work, ε, Έχει έδρα το Λονδίνο Ενώ Ενώ ε, ε, Πώς το λένε Ασχολείται όχι ε, Πες τώρα παρακόλησα Οι δουλειές της είναι στο νότο της Ευρώπης Η έδρα της είναι στο Λονδίνο Με καταλαβαίνεις Καταλαβαίνεις τι είναι από πίσω Λοιπόν Και, και. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη μαλάκη Ορίστε παρακαλώ so high yeah. Με την Pro Work Λοιπόν, όπως σου έλεγα Η οποία Pro Work Είναι LTD Οι οικονομικοί που μας ακούνε ξέρουν τι σημαίνει LTD Είναι P είναι εμπορική εταιρεία Δηλαδή είναι εταιρεία κέρδους Και, και έρχεται ο Μπουτάρης αυτή τη στιγμή Και δίνει ολόκληρο χωριό Λοιπόν Το, το χωριό περικοπεί, Το οποίο βρίσκεται 1420 υψόμετρο Στο όρος Βίτσης της Πλαγιές Και επειδή έχει ρημώσει λέει, Τα τελευταία χρόνια Θα αναζογονηθεί Και θα το πάρουν οι Ευρωπαίοι Ξεκίνησαν τα όργανα μεγάλε Καταλαβαίνεις ξεκίνησαν. Τα όργανα έχουν ξεκινήσει Αλλά εδώ στα λέμε Σου λέγαμε τους νόμους Τους αθώους Με τους οποίους είχαν πουλήσει Το σχέδιο με το νερό από το 2009 Το 2009 Και έρχεται τώρα ο συνδικάλας Να σε σηκώσει ένα από τον καναπέ Που σου κόψαν το νερό και το ρεύμα Να βγεις να αντισταθεί. Για να έχει αυτός Εσύ θα αντισταθεί! Αυτός δεν πάει να τα κάνει μπάχαλο Πρόσεξε δεν πάει να τα κάνει πάχαλο, ούτε στο κόμμα του Ούτε στο μπουρδέλο εκεί μέσα που λέγεται βουλή Παρακαλώ Μεγάλε εκεί θα πας μόνο για να ξεσκαντήσεις Ναι Έτσι σωστά Να πάτε Να πάτε Λίκη Παναγιώτη, θα σου, πω. θα σου πω Να πας φίλε μου, γιατί όπως πολύ σωστά ε, Παρατηρείς Παρακαλώ Έλα ρε, φίλε, καλημέρα Μην μου λες τέτοια να πούμε Μη μου λες τέτοια, με ανεβάζεις Τα τρικτικερίδια τι να κάνουμε το ρε Καλά τώρα Κάτι μου πες τώρα ρε Ά μπράβο Ναι, μπράβο έτσι έλα Πες το βρίγορα Έλα μου μα Άσε, θα σου πω. Δίνουν στο ποτάμι για να λε εσύ αυτά που λες δίνουν στο ποτάμι. Αυτοί κανονίζουνε. Αλλά το θέμα είναι, εδώ σου λέω τώρα πολύ σωστά τα εδώ σου λέω τα δίνουν, καταλαβαίνει. Ήδη, ήδη, ο, ο, ο Μποτάρη είναι σωτήρας αυτή τη στιγμή. Κάτι πήγα να σου πω, ρίστε παρακαλώ. Οι καλλικρατικοί δήμοι έγιναν για αυτά τα πράγματα Λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι ακούγαν αυτή την εκπομπή εδώ και χρόνια Όταν δημιουργήθηκε ο καλλικράτης Ο καλλικράτης Τότε εκείνη την εποχή Σας είχα παρουσιάσει Εκείνη την εποχή, πόσα χρόνια είναι τώρα ποιος, Δεν θυμάμαι ποιος ήταν στην κυβέρνηση Σας είχα παρουσιάσει την ανάλυση που έκανε ο αείμνηστος Βασίλης Ραφαηλίδης για τις περιφέρειες στην Ελλάδα και στα πόσα κομμάτια θα χωριστεί η Ελλάδα η έπεσε μόνο σε μία περιφέρεια έπεσε έξω η οποία για εκλογικούς ε, λόγους την κάνανε ε, αχταρμά Από εκείνη την εποχή λοιπόν λέγαμε ότι ο καλικράτης είναι δεν είναι απλό δούριο είναι η αρχή του τέλους για να μην πούμε ότι είναι το τέλος της αρχής και τώρα ξαναπάω όχο το φίλο μου τη Θεσσαλονίκη Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη αγαπητέ μου Και δεν κουνιέται φίλο Άκουσες κανέναν αντιπολιτευόμενο να βγει να πει κουβέντα Εδώ μιλάμε αυτό Είναι μεγάλο πανηγύρι με την Pro Work Κι όμως δεν μιλάει κανένας Όταν θα καταλάβουν θα ακουμπήσουν το μισθό τους Όπως καταλαβαίνεις θα βγάλουν κανένα πανό Επανέρχομαι στο φίλο που μου είπε να πάμε για δουλειά εκεί και έστω και για ξεσκατιστές Και θα του πω αγαπητέ μου φίλε Σωστά λες καμία δουλειά δεν είναι ντροπή Αλλά θα σου υπενθυμίσω αυτό που λέω και εγώ Η ίδια η ντροπή δεν είναι δουλειά Η ίδια η ντροπή δεν είναι δουλειά Δηλαδή δεν είναι δουλειά αυτή τη στιγμή Αυτή που κάνουν οι πολιτικοί Και οι παλαμακιστές τους Συνδικαλιστές και άλλοι Παρακαλώ. Έχεις δίκιο ότι τότε που είπαν ε, ε, όταν ερχόταν ε, ε, οι Έλληνες από την ε, ε, Ρωσία όπου εδώ οι συνέλληνες του αποκαλούσαν ρωσοπόντιους γιατί αυτοί είναι ελληνοκριτικοί, ελληνονησιώτες, ελληνοϊπηρώτες και τέτοια και είχε γίνει μια τέτοια πρόταση, είχε ξεσηκωθεί η Αθήνα. Τώρα κατάλαβες γιατί ξεσηκώθηκε κι εσύ, τώρα κατάλαβα κι εγώ γιατί... Ε, το, δε, δεν έπαιρνε νερό η Άρτα από το φράγμα του, του πουρναρίου oh. Κατάλαβες, oh. τώρα, τώρα, oh. τόσα χρόνια oh. Και όλο υπήρχε ένα εμπόδιο oh. και όλο τούτο και όλο κίνο και όλο τ' άλλο. Oh. Και φυσικά θα μπορέσει να πάρει νερό αύριο μεθαύριο Για να το πληρώσει ακριβότερα από ό,τι το πληρώνει τώρα Γιατί τώρα ας πούμε η Άρτα υποτίθεται που έπρεπε να έχει αντισταθμιστικά ωφέλη Και για το ρεύμα και για το νερό Αντίθετα το νερό το πληρώνει ακριβότερα από το εμφιαλωμένο. Το νεράκι της βρύσης μιλάμε για το δε ρεύμα, άστα. Αυτά λοιπόν. Πάει το χωριό περικοπήν. Το πρώτο που έδωσε ο Μπουτάρης και η παρέα του... Παρακαλώ. Αυτά θα τα ελέγχει φίλε μου ε, Αυτά είναι απόλυ... Θυμάσαι που είχαμε παρουσιάσει Μία Τις εταιρείες ε, Που θα αγοράσουν την ΕΙΔΑΠ Και την ΔΕΙΘΑΣ στη Θεσσαλονίκη παρακαλώ Γεια σου ρε φίλε Αφού, αφού κοίταξε είπαμε ο Φεριτζές δημοκρατία Δημοκρατίας είναι τεράστιος Αφού στη Θεσσαλονίκη των Γουστάρων Τι να σου πω τώρα τι να σου πω ακριβώς, Τι να σου πω ακριβώς Τι να σου πω και τι να σου ομολογήσω Κάνουν διαγωνισμό λέει γιατε, Για λογότυπο σφραγίδας στα ελληνικά προϊόντα Θα είναι λέει ή μια καρδιά ή ένα καραβάκι Φίξε <Χι> <Χι> <Χι> <Χι> καλά νταχύρι. Όσα μου είπες πήρε Δαμανάκη με τη μη κυβερνητική της 260.000 ευρώ, έλα μωρέ. Παρακαλώ. Έλα μωρέ τώρα. Έλα μωρέ. Έλα Ακριβώς, είναι φοβερή δουλειά το να σε δουλεύω. Έλα. Έλα γκμούλι Πας με... Θα σου ξαναβάλω τη φρόσο. Έλα, γεια. Τον Πολίδωρα. Έλα, ρε τώρα, έλα, για Έλα, για. Ναι, ρε, τώρα σε παρακαλώ πολύ τώρα. Τι αντισταχνιστικά, τι αντιπλημμυρικά Ναι, τα είδα μου, ε, τα είδα μου, ε, τα είδα Τα είδα ναι. ρε, φίλε, τα είδα να δω Δε Και ενώ η απορία παραμένει Το σουβλάκι, φίλε μου, από τη Θεσσαλονίκη, Είναι με καλαμάκι ή όχι Η μπουγάτσα είναι αρμηρή ή γλυκιά Λοιπόν, αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία μα ταλανίζουν και με πήρε, α, με πήρε και ένα φίλο τηλέφωνο. Τι τσαμπονά, ρε μου λέει! Εδώ έχουμε τον τελικό τη γκουροβούζιον. Έλα ρε, μεγάλε, δεν κατάλαβα. Πήραμε, βγήκε η παπαρίζου, τι έκανε. Μην με τρελαίνει. Καλά λέει ο άνθρωπο. Να... Καλά λέει. <laughs> <laughs> αυτά συμβαίνουν, μεγάλε. Αυτά συνέβησαν και έρχονται αυτοί που τα κάνουν τώρα. Αυτοί που τα κάνουν να σου πουλήσουν εξυπνάδα. Για να σε ξυπνήσουν. Ορίστε. Χάσαμε καμπούτια ρε Ναι mm, yeah, ρε Ποιος βγήκε oh. Δεν μπορούμε, χωρίς κόλους δεν γίνεται τίποτα Έλα, έλα, έλα μην με τσαντίζα, σου ξαναβάλω τον πουλουκουμέ Λοιπόν Θυμόσαστε τι είχε γίνει ρε παιδιά με την εκτροπή Αχελόου, τα λέγαμε από τότε Μέχρι και τη δήλωση του φίλου μας Πού είναι εκείνο το κοτσούμπα ρε Κοτσούμπα ρε κοκο το, κο, Κοτσουμπικό κόμμα η δικαιοσύνη, λοιπόν, για την εκτροπή του Αχελόου είπε όχι. Αλλά τι πάνε να λέει η δικαιοσύνη από τη στιγμή που υπάρχει Χρυσοχοίδης Την έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια τη δικαιοσύνη και ανακοίνωσε τα, τα έργα εκτροπή θα γίνουν. Κατάλαβες Λοιπόν, θα γίνουν τα έργα. Στο έργο, βέβαια, στην εκτροπή αυτή συμπεριλαμβάνεται και το υποκατασκευή φράγμα τη οικιά. Α, βέβαια. Στο οποίο θα έχει την τύχη, το οποίο καταλαβαίνει πια θα έχει το υδροελεκτρικό αυτό φράγμα την τύχη του πουρναριού της μπότσκας και των άλλων φραγμάτων και λέγαμε πριν καιρό ότι που βγάλανε προς τα φράγματα εκεί στον Αλιάκμονα, στον Έστο αλλά και εδώ στον Άραχτο τώρα λοιπόν και ο Αχελός οδηγείται σε ιδιότητα και όταν θα γίνουν όλα αυτά θα βγουν εκεί πέρα οι συνδικαλιστές ορίστε παρακαλώ Α μπράβο. Σωστός, σωστός Η δημοκρατία δεν ανέχεται εκτροπές τις κάνει τις εκτροπές Λοιπόν, ποιος πρόσεξε Σου είχαμε πει εκείνη την εποχή Τη δήλωση του Κουτσούμπα Ότι ήταν υπέρ υπέρτις εκτροπής Του, του αχελόου Και κατάλαβες Τι εκείνη την εποχή Είχανε πρωτογίνει όλα αυτά τα κόλπα Για το πως θα πουληθούν τα φράγματα Τα είχαμε παρουσιάσει αναλυτικά Αλλά φωνή βόντος Τι Φωνήβω όντως που λες μεγάλε Ω, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Μου θυμίζει εδώ ένας φίλος ένα, ένα μήνυμα το οποίο έλεγα παλιά. Πιάσαν όλα τα γιοφύρια και τους κλάσαμε τα, τα πίδια Λοιπόν, τώρα λοιπόν με την αγορά και το, του, της Άρτας εδώ του άραχου και του Γιοφυριού Είναι πια γεγονός Τι θέλω και τα λέω ρε παιδί μου Τι θέλω και τα λέω ρε παιδί μου Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Έλα παρακαλώ Έλα Εσώσα το δρόμο μέσα να σα βάλουμε, να σα σκόσουν μέσα. Ρε. Μέσα στα κάτεργα, ρε. Όλοι ρε, Μέσα στα κάτεργα, ρε. Μέσα στα κάτεργα, όλοι ρε. Τα κάτεργα. Είχα... Α, βάλε και τι ιδιωτικέ φυλακέ που θα γίνουν. Τα είχαμε πει αφαι. Αλλά μην ανησυχεί, μεγάλε. Έχει ανησυχεί ο ίδιο ο Βενιζέλο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν μπορεί, λέει ο Παρθενώνα, ανακριωτή. Χρειασμένο. Προκειμένου να κάνουν ντόρο, μεγάλε. Δεν μπορεί να φανταστεί. Τι σκέφτονται. Εκείνο το οποίο έχει. Δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω. Επειδή. Υπάρχει μια μπουρδουκλομασιόν Στον εγκέφαλο, το δικό μου τουλάχιστον δηλαδή, τι θα κάνουν αυτό Αυτό όλο το εκλογικό σώμα Θα πάει και θα ψηφίσει πάλι αυτούς τους τύπους Τι θα κάνει αυτό Αυτούς τους τύπους πάλι Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή Θα μου πεις εδώ πήγαν και ψήφιζαν εκείνον Πώς το λένε και παίρνει και επιδότηση Το, το, το Ρακιτζί, όχι Ρακιτζί Πώς το λένε Τελεμετζί, πώς το λένε ρε Λέλα, ρε, μου, παρακαλώ. Πως το λένε Μήκος, μπορείς να μου έναν τελεκετζί, πως το λένε ρε, πως το λένε ρε, το λένε γράμμα στην Μέρκελ, το για Ναι. το λένε ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, ναι, τα θέλει ο Λοιπόν που λεπτό λένε παιδιά σε ζήτα με ζη πώ το λένε, ρε, παιδε, ε, ζήταρα, ζή, το λένε α, Αυτά τραβάω. Τώρα λοιπόν τον έπιασο ο πόνο στο Βενιζέλο για τον Παρενόνα. <laughs> ε, Έστω ότι εδώ, εδώ έπιασε ο πνοσιο συνδυάλα για το φράγμα που θα πουληθεί και για τον Άρα. Για τον νερό! Του νιώ! Είναι ιδικό σας Και θα το πληρώνει τι ακριβά Ρε που Ρε μου Ρε πουύσι μου έλα Ο Τζίμερος ρε φίλε ναι. Έτσι μπράβο Έλα ναι ναι Εδώ βρεθήκαν και ψηφίσαν τον Τζίμερο Δεν θα ψηφίσουν τον Νίκο τον Δήμου Και τη ρε πουύσι Εδώ την έχουν κάνει τα απλά καμού Όμως αιλικρινά σου μιλάω Μέσα σε αυτό το μπάχαλο όλο, Έχω απορία μεγάλη προσωπικά δηλαδή Έχω μεγάλη απορία που θα μαζευτούν πάλι στα τηλεοράσια Και θα αναλύουν τα τα, τα τα να πούμε και τέτοια και τα λιμπάν και τα... Α μεγάλε πιάσαν και έναν λέει Ο οποίος υπερτιμολογούσε Λέει τα υλικά στα νοσοκομεία Και έβγαλε μέσα σε δυο χρόνια τρία ξέρω εγώ Δέκα εκατομμύρια ευρώ Έλα μη μας λες τέτοια Μη μας λες τέτοια ε, Αυτοί που του κάνανε την ιστορία όλοι Και τα παίρνανε και τα μα, μα μου του α, α, κατάλαβα Ναι εντάξει, εντάξει Μη μου ανησυχεί. Παιδιά, η κατάσταση είναι, σου λέω, για, δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα, αλλά τι να κάνουμε κιόλας, να, να κλείσω σύντομα, δηλαδή να τελειώνω σύντομα, μην βγάλει καμιά ανακοίνωση, κανα κα, κα, συνδικαλιστής ε, για το νερό και για το φράγμα, να πάω να την εμπεδώσω, να την ακούσω, να συγκινηθώ, να επαναστατήσω. Πριν κλείσω όμως, να σας αφιερώσω ένα ωραίο τραγούδι. Ανοίξτε, γιατί αν δεν ανοίξετε θα χάσετε. του ασώτου αφού του τάξανε πολλά στο γυρισμό του επιστροφή με συγκινήσεις μα πελπιζμένες αναμνήσεις και πολιτηρίο επάνω στο εγώ του και πως να επιστρέψει Από που έφυγε πως γίνεται ένα χάδι να γυρέψει Τι να του πεις του και πως να επιστρέψει Σε αγκαλιά που δεν μπορεί πια να τον κάνει να ζηλέψει. Μουσική Επιστροφή σου λέει αζότου να φτάσει στον ήρωό του επιστροφή με στις συγνώμες ακούγοντας τις ξένες γνώμες, για το καλό της λογικής και το δικό του τι να του πεις το άσω του και πως από που έφυγε πως γίνεται ένα χάδι να γυρέψει Τι να του πει στο άσω του και πως να επιστρέψει Σε αγκαλιά που δεν μπορεί πια να τον κάνει να ζηλέψει. Αυτά Τέλος Τέλος Ήρθε το τέλο Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Θα τον ρωτήσω πρώτα Κυρίες μου και κύριοι Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Για τις ωραίες παρατηρήσεις Και για την υπομονή σας να είσαστε όλοι καλά πάντα. Γεια και χαρά σας. Ράδιο Άρτα 101,5 FM stereo